Έχουμε μια κυβέρνηση που έχει τελικά επιτυχίες Πάντα τέτοια να έχουμε Άντε στην υγεία μας Και χέρι σεβασμού Ας μην βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι μας αυτά, Και να κυρία, αρχίσουμε μια γκρίνια εσωτερική Ένα πράμα και αυτό και αν Έλεος ρε παιδιά Πόσο δίκιο έχει τώρα Μπακογιάννη Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση που έχει επιτυχίες πάρα πολύ Καλύτερη δεν τη λέει η ίδια, Αλλά τη λέμε όλοι εμείς όμως Και παρόλα αυτά, βγάζουμε τα μάτια μα, ολοδιαφωνούμε. Θέλουμε υγεία, θέλουμε παιδεία, θέλουμε στα διεθνή, που είναι και ο Τούρκο εδώ, να είναι καλύτερα τα πράγματα. Έχουμε όμω μια κυβέρνηση που πάει πάρα πολύ καλά. Να μείνουμε σε αυτό, να το εκτιμήσουμε κάποια στιγμή, να ηρεμήσουμε και εμεί οι να μην μιλάμε καν, να μην ξαναγίνουν εκλογέ. Πολύ βασικό, αφού έχουμε μια κυβέρνηση που τα πάει τόσο καλά. Και κάπου, όπα, έλεο, όπω λέει η Ντόρα Μπακο Πάμε καλά και μέσα και έξω, κυρίω έξω. Ο Μητσοτάκης έχει ένα μεγάλο προσόν, το οποίο το αναγνωρίζουνε και όλοι ε, οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Είναι ίσως ο μόνος Ευρωπαίος ηγέτης, ο οποίος ξέρει τόσο καλά την Αμερική. Α. Δηλαδή, την ξέρει με δούλιο ο Μητσοτάκης. Ο δηλαδή, την ξέρει με δούλη, ο Όταν μιλάει ε, στην, ε, στο Κογκρέσο ή μιλάει με Αμερικά. Είναι σαν να είναι στο νερό. Ναι. Είναι Α, ναι, σαν το ψάρι στο νερό. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Δεν το έχει κανένα άλλο. Ούτε ο Σόλτ, ούτε. Ναι, δεν έχουν την εμπειρία τη Αμερική που έχει ο Μιτσοτάξ. Τι να μα πει τώρα ο Σόλτ, ο καγκελάριο που έχουν και κρίση στη Γερμανία, τα πάνε όλοι χάλια. Εδώ είμαστε οι καλύτεροι στην Ευρώπη, οι καλύτεροι στον πλανήτη, σε όλου του δείκτε αλλά και σε αυτόν που εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη βγήκε σήμερα το πρωί στο Sky και έλεγε αυτά λοιπόν ότι ο Κυριάκο όταν μιλάει για τα θέματα Αμερικής είναι σαν το ψάρι με στο νερό, ξέρει με δούλη την Αμερική γιατί όμως την ξέρει η με δούλη την Αμερική, την ξέρει τόσο καλά δηλαδή γιατί εκεί πήγε και πάτησε πρώτη φορά στα πόδια του Το θυμάπα μου κάνει πάντα πολύ. Ίσως επειδή εγώ έφυγα ε, στα 18 μου από την Ελλάδα, πήγα στο ε, στην Αμερική, γιατί ήθελα να πατήσω μόνος μου στα πόδια μου. Γιατί ήθελα να πατήσω μόνος μου στα πόδια μου. Ένας γιατρός την ημέρα, το μήλο κάνει, κάνει, κάνει πέρα. Πράγματι είχα ευκαιρίες. Δούλεψα πάρα πολύ σκληρά για να μπορέσω να φτάσω εδώ που έφτασα. Μπήκα στο Χάρβαρτ, αποφύτησα αριστούχος. Δεν νομίζω ότι πιστεύει κανεί ότι σε ένα σκληρά αξιοκρατικό Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο αποφυτεί κανεί αριστούχο, επειδή έχει ένα όνομα αναγνωρίσιμο στην Ελλάδα. Ένα από του λόγου που αισθάνθηκα την ανάγκη, ευχαριστούμε να φύγω από την Ελλάδα στα 18 μου, ήταν γιατί ακριβώ ήξερα ότι πάντα στην Ελλάδα θα με έβλεπαν μέσα από ένα παραμορφωτικό φακό. Είτε πολύ ευνοϊκά. Ήταν ενδεχομένω πολύ αντικά και δεν το ήθελα αυτό. Ήθελα να σταθώ στα πόδια μου. Γι' αυτό λοιπόν. Ξέρει την Αμερική με δούλη. Ξέρει τα πάντα γύρω από την Αμερική, γιατί εκεί πάτησε στα πόδια του, έφυγε από εδώ, έριξε μαύρη πέτρα, δεν είχε μέλλον εδώ. Πήγε εκεί, σπούδασε, έγινε αριστούχο. Μπήκε μέσα στην, στον πυρήνα τη σκέψη τη Αμερική. Και να τα αποτελέσματα. Ενώ ο Σόλτ δεν έχει κάνει κάτι ίδιο. Οπότε τώρα κερδάμε και σε αυτό το τομέα, κερδάμε σε όλου του τομεί. Αλλά εδώ ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μα λέει πώ πάτησε στα πόδια του. Είναι χρήσιμο αυτό να το μάθουν και τα νέα παιδιά, και ακούμε και τον Ανιψιό στα ενδιάμεσα που λέει παροιμίε. Με το γνωστό πετυχημένο τρόπο και ύφο που λέει ο Κώστη Μπακογιάννης τι παροιμίε. Τον πελατσά το βάλουμε επειδή κάποια στιγμή σήμερα ξεκινάει το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρουμε ώρα, δεν έχουμε μάθει, δεν λένε και οι ίδιοι. Κάπου εκεί στον Γκάζι θα γίνει, σε ένα σκυλάδικο. Λάθος, μπουζουξίδικο όπως το έχουν χαρακτηρίσει όλοι Έχουν βάλει όμω ταμπέλε ΣΥΡΙΖΑ Έχουν βάλει κοκκινό ταμπέλε, που λέει ΣΥΡΙΖΑ Και έχουν καλύψει τις ταμπέλε του Γκάζι του Live Γιατί εκεί θα γίνει όλο αυτό Οπότε έχει γίνει, μεταμορφώθηκε Και βάλαμε αυτό το τραγούδι που είναι αριστερό Έτσι πατάει σε αγωνιστικές παρακαταθήκες Γιατί πρέπει οι σύντροφοι εκεί Ε, πρέπει εμείς εδώ να τονώσουμε τους συντρόφου εκεί και να κινηθούμε στο μουσικό πλαίσιο που η μέρα επιβάλλει. Τι ώρα τώρα θα ξεκινήσει το συνέδριο μας λέει ο σύντροφο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης Καταρχήν δεν γνωρίζουμε αύριο το συνέδριο τι ώρα ξεκινάει. Τι ώρα δεν μας έχουν ενημερώσει. Είναι... Πρωί, μισή μέρη, απόγευμα. Αύριο δεν είναι το συνέδριο. Αύριο. Δεν, δεν έχετε πάρει. πάρει. Α, γι' αυτό δεν έχουμε πάρει. Συνήθω ώρα... αρχίζει η 10 με την πιστοποίηση των συνέδρων και τα λοιπά. Δεν μπορεί έχει να, να γίνει... μην... Νομιμο... Νομιμο... Η, η πιστοποίηση έπαιτε νομιμο... της νομιμο... νομιμοποίησης. Όχι, όχι, όχι, Συνόμα, αυτό αυτό λέτε, λέτε, και κάρτα. Καταρχήν δεν γνωρίζουμε αύριο το συνέδριο, τι ώρα ξεκινάει όπου ακούς πολλά καλάθια, κράτα και μικρό κεράσι. είμαι από τους ανθρώπους που δεν θέλω να λέω με ποιον είμαι προσπαθώ να είμαι με τη λογική καταπάνε η καταπάνε λογική τι λέει ότι μετά τις εκλογές άμεσα την, το ίδιο βράδυ ή την επόμενη μέρα ανακοινώνονται ποιοι εξελέγησαν κακούσεις, εξελέγησαν, είναι εκεί λιβαθινού, σύνεντρος εκεί, κόκαλεις εκεί πόσοι ψήφισαν, 100, 150 Τέσσερι μέρες τώρα δεν έχει Ανακοινωθεί, τίποτα τέτοιο συγκεκριμένο. Αυτό, αυτό δεν το γνωρίζω. Ε, τα συμπεράσματα είναι πάρα πολλά. Τα, τα περισσότερα είναι σχέδιο. λογικά συμπεράσματα. Καταρχήν, δεν γνωρίζουμε αύριο το συνέδριο τι ώρα ξεκινάει. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινήσει τώρα που μιλάμε, ή μάλλον το απόγευμα, το μεσημέρι, πιο μετά. Το έχουν κρυφό. Δεν το λένε, καλά κάνουν. Να μάθουν και οι σύνεδροι να ενδιαφερθούν, να πάνε και απ' έξω να στηθούν στην περιοχή του Γκαζίου είναι ευρύτερη και να δούνε τι ώρα θα ανοίξει η πόρτα. Γίνεται αυτό και με κάτι εκτό, σε μαγαζιά που στείνονται κάτι ουρέ και μόλι ανοίξει γίνεται να γιουρούσει στο εξωτερικό, πεθαίνουν και άνθρωποι για να πάρουν το iPhone 50 ευρώ πιο φτηνά, 50 δολάρια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο νόμισμα μπορεί να έχουν. Έτσι μπορεί να γίνει και τώρα, να ανοίξουν οι πόρτε ξαφνικά και να γίνει αυτό που είναι να γίνει. Επίση έχουν γίνει εκλογέ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, δεν έχουν βγει αποτελέσματα, δεν ξέρουμε ποιοι συνέδροι θα είναι, αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια γιατί υποτίθεται εξέλεξαν συνέδρου. Ένα να μην το μάθουν και όλοι και τους έρθει απότομο σιγά σιγά μπορούν να το μάθουν από την τρίτη και μετά ότι έπρεπε να ήσουν στο συνέδριο που δεν ξέραμε τι ώρα θα ξεκινήσει ωραία είναι όλα αυτά απολύτως η Ριζέικα άλλωστε δεν υπάρχουν και διαχωριστικές παλιές γραμμές δηλαδή πια ήταν μια διαχωριστική μεγάλη γραμμή αριστερά και δεξιά πάει και αυτή Θα πρέπει να δούμε προαπ' όλα τι θα γίνει. Δεν είναι προσωπική στρατηγική. Είναι ζήτημα δημοκρατίας. Θεωρώ ότι η χώρα έχει ανάγκη από ένα πολύ προοδευτικό, ανεξάρτητο κόμμα. Πιστεύω χρειαζόμαστε κάτι που είναι πολύ πιο ξεκάθαρα, παρεμβατικό. Χρειάζεται η χώρα μας σίγουρα ένα σύγχρονο προοδευτικό κόμμα. Από εκεί και πέρα η ταμπέλα αριστερά-δεξιά προφανώ σε πάρα πολύ κόσμο πλέον είναι ξεπερασμένη. Βγάζεις από το ξίκι μήγα. I know that that's Η ταμπέλα αριστερά-δεξιά προφανώς σε πάρα πολύ κόσμο πλέον είναι ξεπερασμένη. Το λέει εδώ ο πρόεδρος που δεν είναι πρόεδρος και μάλλον δεν θα είναι και πρόεδρος, δεν θα τον αφήσουν να μπει και μέσα, θα μπει αυτός, δεν θα μπουν οι υπόλοιποι. Όλα αυτά περιμένουμε, έχουμε πάρει είπαμε από προχτές τόνου και πιτσίνια και πακοτίνια Και πατατάκια, και περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία να ξεκινήσει το περίφημο συνέδριο. Ξεκινάει σήμερα και από Δευτέρα θα είναι όλα αλλιώ στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν υπάρχουν αυτέ οι διαχωριστικέ γραμμέ, μπαγιάτικε πια, μεταξύ αριστερά και δεξιά. Ο Κασελάκη έκανε ένα βίντεο χτε βράδυ, το τελευταίο μέχρι στιγμή, μέχρι να ξεκινήσει το συνέδριο που δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει, για να πει σε αυτού που θα είναι απ' έξω, ε, κάποια πράγματα. Του καλεί δηλαδή σε συγκέντρωση απέξω. έξω. σε εσά τους εκλεγμένους συνέδρους μας που ξέρετε ότι το συνέδριο αρχίζει σε μόλις λίγες ώρες και όμως δεν έχετε λάβει τις διαπιστεύσεις σας ούτε ένα SMS να στέλνουν σε άλλους. Πρόκειται για οργανωμένο σχέδιο. θέλουν να ειδοποιηθείτε την τελευταία στιγμή είτε ότι είστε σύνεδροι για να μην προλάβετε να έρθετε είτε ότι σας έκοψαν για να μην προλάβετε να αντιδράσετε Εσείς έχετε την κακή τύχη Να είστε παρείε σύνεδροι δεύτερης κατηγορίας Επειδή πολύ απλά στηρίζετε την υποψηφιότητά μου Την υποψηφιότητα ω ανθρώπου θα κάνουν τα πάντα να την αποκλείσουν Σας ζητώ να είστε όλες και όλοι Η νόμιμα εκλεγμένη σύνεδροι στον χώρο του συνεδρίου Πάτε κορίτσια στο... χώρο του συνεδρίου Κώπηκα σαν το στάχι. Πόρο του συνεδρίου. Έχασα Την προεδρία του Σύριζα. το συνέδριο. Η δημοκρατία επιστρέφει, στον please, please. Στον επιστρέφει σίγουρα στο ΣΥΡΙΖΑ θα δούμε και ποιον ΣΥΡΙΖΑ, ποιο είναι εδώ, ποιο είναι εκεί. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Του κάλησε να πάνε εκεί, φανταζόμαστε θα πάνε. Θα πάνε όπως πρέπει να πάνε, όπως Όλοι αυτοί έχουν δώσει μάχε και διώξαν και τα μνημόνια. Αν θυμόμαστε, αφού είχαν φέρει ένα τρίτο, το οποίο δεν θα το έφραναν με τίποτα και για κανέναν λόγο. Και γι' αυτό ψηφίστηκαν, για να μην φέρουν το τρίτο μνημόνιο. Αλλά τελικά ήρθε γιατί εκβιάστηκαν. Δεν μα το είχαν πει αυτό, ότι δεν θα φέρουμε μνημόνιο παρά μόνο αν εκβιαστούμε από μια Ευρώπη, η οποία δεν εκβιάζει. Είναι τόσο καλό οργανισμό, χριστιανικό σχεδόν, σίγουρα χριστιανικό. Οπότε δεν παίζει και με εκβιασμού. Δεν έχει μαφιόζικε λογικέ κομισιόν και όλα τα υπόλοιπα αυτό το κόμμα σπαράζεται το βλέπουμε ευτυχώ όπως το άλλο κόμμα αυτό που κυβερνάει είναι μονιασμένο και δεν υπάρχει καμία διαμάχη μητσοτακικών και σαμαρικών Έχω κάνει πιο πολλέ συνεδριάσεις τη επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνα από ό,τι έχουν γίνει ποτέ για ενημέρωση Υπουργού Εξωτερικών και εγώ ενημέρωνα λιγότερο ως υπουργό Εξωτερικός, σα διαβεβαιώ Λίγε. Λοιπόν, έχει... έλεγχο πια, άμα θέλει ο κύριος Σαμαράς ένα τηλέφωνο στον κύριο Γεραπετρίτη να πάει να τον ενημερώσει, να τον ησυχάσει τον άνθρωπο, να κοιμάται ήσυχα τη νύχτα, Λίγε. να μην έχει αγωνίες Γεια σου Γιάννη, κουκιάς, π Εδώ η τώρα ο για τον Αντώνη Σαμαρά, επειδή έχει κάποιε αγωνίε για τα εθνικά θέματα. Έχουμε και τον Τούρκο Υπουργό που έχει έρθει εδώ, κάνει δηλώσει με το Γερα Πετρίτη. Παίζονται διάφορα, λέγονται πολύ περισσότερα. Και υπάρχει αυτή η διαμάχη χρόνια τώρα μεταξύ Μτσοτακικών Σαμαρικών. Ο Σαμαρά έχει βγει στα κάγκελα και βγαίνει εδώ η Ντόρα και λέει αυτά που λέει. Να πάρει τηλέφωνο να ενημερωθεί για να μην ανησυχεί ο Αντώνη Σαμαρά και να μπορεί να κοιμηθεί. Κοιμάται μια χαρά νομίζω, αλλά θα δούμε αν θα πάρει και τηλέφωνο. Θα τα δούμε όλα αυτά γιατί όσο γίνονται αυτά στη Νέα Δημοκρατία, που κυβερνάει και έχουμε τον καλύτερο και έχουμε επιτυχίε και πάνε όλα καλά. Όσο γίνονται αυτά στο ΣΥΡΙΖΑ που δεν πάνε όλα καλά και βουλιάζει και σπαράσετε και τσακώνονται σε επίπεδο νηπιαγωγείου ή μην μπούμε τίποτα άλλο, υπάρχει κάποιο που καλπάζει και έρχεται προ την εξουσία. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό για τον τόπο και μάλιστα θα κυβερνήσει όπω ο Τραμ. Εσεί πλέον θέλετε να κυβερνήσατε αυτό είναι ο στόχο. Το βλέπετε ότι έρχεται κάποιο. Εβεώτα. Θα κυβερνήσουμε για του φτωχού Έλληνε να του κάνουμε ευκατάστατου. Πατριώτε όχι κανένα! Σί Θα κυβερνήσουμε για του φτωχού Έλληνε να του κάνουμε ευκατάστατου. Στόχο μα είναι. Βάλανε τα πρόβατα να φιλάνε τον λύκο. Εμείς θα αλλάξουμε την πατρίδα. Θα την αλλάξουμε μαζί με τους Έλληνες για τους Έλληνες. Είσαι ο Έλληνας Τραμ. Είμαι ο Έλληνας πολιτικός που έχει ελπίδα να αντιγράψω όντως αγωγικών την επιτυχία του Τραμ. Και θα το κάνουμε. Μπράβο! <Και> ε, άντε δεν περιμένουμε τόσα χρόνια να κάνει όπως είπε τους φτωχούς ευκατάστατου. Οι ευκατάστατοι φαντάζομαι θα πάνε μια κατηγορία παραπάνω, θα γίνουν πλούσιοι. Τρει είναι οι κατηγορίε. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα έχουμε φτωχό σε αυτόν τον τόπο και καταλήγουμε, θα ψάχνουμε φτωχό με τον τουφέκι και δεν θα μπορούμε να βρούμε φτωχό. Και θα είναι η πρώτη κοινωνία στον κόσμο που δεν θα έχει φτωχού, γιατί θα γίνουν όλοι ευκατάστατοι. Σύμφωνα πάντα με δήλωση του Κυριάκου Βελόπουλο, ο εμφανίστηκε στην εκπομπή του στο ραδιόφωνο που κάνει και φορούσε καπελάκι μπλε χρώματο, ίδιο με αυτό, η κόκκινο, δεν θυμάμαι, με αυτό που φοράει ο Τραμπ και έγραφε να κάνουμε την Ελλάδα μεγάλη. Όπω έλεγε ο Τραμπ, να κάνουμε την Αμερική μεγάλη. Ε, το ίδιο, αυτό είναι ικανό να αφήσει και να βάψει το Μαλί, να το κάνει. Τι ακριβώ, καροτή, πορτοκαλί, τι είναι του Τραμπ, να αφήσει και ένα λοφείο, γιατί αυτό προσδιορίζει. Ποιο, α, αυτό που έχει αυτό που έχει το μαλλί. Εν πάση περιπτώσει, αν το κάνει σαν του Τραμπ, θα θυμίζει ακριβώ τον Ντόναλτ Τραμπ. Επειδή θα γίνουμε όλοι ευκατάστατοι, θα μπορούμε να κάνουμε και ιδιωτικέ χορηγίε στα νοσοκομεία. Ενώ τώρα τι μόνο οι πλούσιοι. Συζητιέται αυτό, ότι α, θα δεχόμαστε να παίρνουμε δωρεές από τους μεγαλοεργολάβους, από τους μεγαλοεπιχειρηματίες, τελικά αυτή είναι η Ελλάδα, και καταντήσαμε να ζητάμε. Δεν υπάρχει κανένα κράτος, ακόμα τα πλουσίωτα κράτου κόμπου δεν δέχονται ιδιωτικές χορηγίες. Οχιζό κανένα στην Ελβετία. Πάτε με σα και Είναι μια, άλλη, μια ζήτηση που κάνουν οι αριστεροί στην Ελλάδα. Επειδή γενικώ θέλουν να τριμνιάσουν για τα πάντα. Είναι πολύ σημαντικό πανεπιδιωτικέ χορηγίε. Το κράτο ποτέ δεν θα μπορεί να καλύψει το σύνολο των αναγκών. Κανεί δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο με το αναγκών. Κανεί δεν μπορεί να Το κράτο δεν μπορεί ποτέ να καλύψει το σύνολο των αναγκών, κυρίω στην υγεία. Μα λέει ο αρμόδιο υπουργό υγεία, πληρώνουμε φόρου για να έχουμε πλήρη κάλυψη. Γιατί εκεί δεν είναι όπω τα υπόλοιπα θέματα, όπω οι υπόλοιποι τομεί τη ζωή. Αν δεν σου καλύψει τον τομέα τη υγεία, μπορεί να έχουμε και απώλεια ανθρώπινη ζωή, θα μπορούσε κάποιο να πει. Όμω εδώ η επίσημη διαβεβαίωση, πιστοποίηση, ότι το κράτο δεν μπορεί να καλύψει πάντα τα θέματα υγείας, γι' αυτό καταφεύγουμε στις ιδιωτικές χορηγίες. Οπότε ο δημοσιογράφος τον ακούει, τον ρώτησε και αυτοί που κάνουν τις ιδιωτικές χορηγίες, οι ιδιώτες, οι πλούσιοι που θα γίνουμε ευκατάστατοι και πάνω κάποια στιγμή. Τι ζητάνε. Αυτά έρχονται χωρίς δεσμεύσεις από την κυβέρνηση. Ζητάνε πίσω αυτοί. Όχι, όχι. Οι χορηγίες της υγείας είναι καθα, καθαρή προφορά. Θέλουν ζητήσεις. Δεν Τι να ζητήσει εντατική δεν χρειάζεται Έχουν δικά τους δικές τους εντατικές δίπλα τους Οπότε μια ωραία περιγραφή του πώς ακριβώς λειτουργεί το σύστημα υγείας στι σύγχρονε χώρε, Που υποτίθεται η υγεία είναι το έδαφος πάνω στο οποίο μπορούν να πατήσουν και να αναπτυχθούν όλα τα υπόλοιπα που αφορούν τον άνθρωπο Και ακούμε εδώ κουλά Του τύπου κάνουν χορηγίε, δεν ζητάνε τίποτα, τι κάνουν έτσι επειδή λυπούνται το πόπολο. Του φτωχού που έχουμε ακόμη ενώ με το βελόπουλο δεν θα έχουμε ούτε καν φτωχού, και από εκεί και πέρα είναι τόσο καλοί που δεν ζητάνε κάτι γιατί έχουν τα δικά του, δεν θα χρειαστούν να μα επιβαρύνουν με ράτζα, δεν θα έχουμε ράτζα, κρεβάτια και όλα τα υπόλοιπα. Και κάποια στιγμή το ρωτάει δημοσιογράφο ότι οι αυξήσει, η μισθή μάλλον, η μισθή στου γιατρού, νοσηλευτικό προσωπικό δεν είναι αυτή που θα έπρεπε. Αυτό που λένε άμα κοιτάξουμε οπότε τα social media είναι ότι δεν πληρώνουμε καλά του γιατρού και γι αυτό δεν έρχονται σαν νοσοκομεία. Αυτή είναι μια σήτηση που εγώ δεν λέω όχι. Ναι, γιατί θα πάμε προτό λεφτά. Να είναι πόσο περισσότερο και πού θα βρει. Το εσύ κοστίζει, η μισοδοσία. Η μιστοδοσία του εσύ κοστίζει τον χρόνο 30 εκατομμύρια. Το ένφια είναι δύο κόμματα. Θέλει να βάλουμε όλα ένα ένφια και να δηλαδή από του μισθού. Η μισθοδοσία του εσύ κοστής του χρόνο 30 εκατομμύρια. Το ένθει είναι ακόμα αυτά. Θέλει να βάλουμε όλα να ένθει κάθε διάσταση των μισθούς. Δώσε θάρρος στο κρεβάτι, να σου ανέβει στο χωριάτι. Τελείωσε το άσμα εδώ, άρα και η επαναστατική διάθεση. Ακούσαμε τον Υπουργό να μας θέτει ένα δίλημα, το κάνει συνέχεια. Ένα πολύ λογικό δίλημα, η μισθοδοσία των γιατρών των νοσοκομείων όλων είναι 3 δις. Ο έμφυα είναι 2,7, λείπουν και 300 εκατομμύρια. Τι θέλετε, άλλον έναν έμφυα για να πληρώσουμε τους γιατρούς. Η απάντηση φαντάζομαι του κόσμου θα είναι όχι, δεν θέλουμε να πληρώσουμε άλλον έμφυα, άρα βασιζόμαστε σε αυτό. Μόνο έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί όλο αυτό. Ένα μονόδρομο είναι όλο αυτό το δίλημα. Ή το ένα ή το άλλο, θέλετε το άλλο, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Περνάμε μια χαρά, είμαστε καλύτεροι, έχουμε επιτυχίε, που λέει τώρα Ντόρα Μπακογιάννη. Και οι λίγοι φτωχοί που υπάρχουν, με τον Κυριάκου Βελόπουλο, θα γίνουν και αυτοί ευκατάστατοι. 2, 11, 10, 80, 8, 80, όλα αυτά τα ωραία που ακούμε. Πάρτε εκεί τηλέφωνο. Σα περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά. Θανάστα Αθανόπουλο ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρο λαού, πρώτε διαφημίσει, και εδώ είμαστε. Έλα, Παστολή. Έλα. Αλυσπέρα, έχω ερώτηση. Για κάνε. Έχουμε τι εκλογέ στι ΗΠΑ. Γίνανε. Μου πάει. Έχουμε τρει Τραμπ. Έχουμε τον Τραμπ τον Μπουλη, Τον Τραμπ τον Στεφ. Με βάση τον Γεωργιάδη. Ο κύριο Κασελάκη εξελίσσεται στον Έλληνα Τραμπ. Και αισθητικά και πολιτικές δηλώσεις. Και τον Ντόναλτ. Τελικά, ήγε από του τρει. Γιατί πολλοί. Δεν... γελίο. Ναι, τον δεν είναι τυχαίο. Α, μήπως τα UFO. Α, Α, εκεί θα πάει. Okay. Ε, ήθελα λίγο. Ε, έπρεπε. Ε, α, ήταν. Τελικά πια σου. Εμεί στηρίζουμε του αφεντικού τραμπ. Δεν περαιτέψει ακόμα γιατί και τρει Ε, Τα βλέπει. <συσο> Έχουμε <συσο> δικού μα παιδί μου ότι του θέλουμε του ξένου. Ήταν, ναι, η αλήθεια είναι μπαίνει τι ολιάδε μέσα και αλλάζει ο πλανήτη. Ποτέ δεν μπήκαν τι ολιάδε <συσο> μέσα στο λευκό οίκο. Τώρα μπήκαν με τον Τράμ. Ξυπνάτε επιτέλου και δέστε τα. Το καταλαβαίνω και το δέχομαι. Όλοι μαζί για ντού στο καπιτόλιο. Μαζί αγόρι μου. Ο άλλο θα κάνει του στο ποσοξίνικο ή άλλε στο καπιτόλιο. Αυτή η λογική. Θα είμαστε εκεί απ' έξω από, το, από την αίθουσα του συνεδρίου από αυτό το, το Μπουζουξίδικο. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Να μην μα βρει αυτό το κακό, είχε πει ο Τσίπρα και μα ξαναβρήκε. Ο φοβορή για να πάρει το χρήσμα για υποψήφιο πρόεδρο θα ήταν ο κύριο Τραμπ. Και η απειλή του να είναι πιθανό και πρόεδρο, ελπίζω να μην μα βρει και αυτό το κακό. Και ξαναβγήκε ο διαβολικά καλό. Ποιο κακό, κακό ήταν αυτό. Διαβολικά καλό ήταν. Διαβολικά καλό, τόλιο λέμε. Η συνάντηση που είχαμε τον πρόεδρο, ορισμένε φορέ μπορεί να μοιάζει διαβολικό, αλλά γίνεται για καλό. Ε, ναι, ναι, πιο κακό. Είχε πει ότι να μην μα βρει. Μα μας έψαχνε και μα βρήκε. Και μπράβο. <Συγκλώσεις> λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να δώσω τον Ακρατή που είπε για την υποκρισία που υπάρχει για την κοπέλα στο Ιράν. Που υποτίθεται μας μα νοιάζει η κοπέλα στο Ιράν, αλλά αν αυτή η κοπέλα από το Ιράν ερχόταν εδώ πέρα, αυτοί που νοιάζονται για αυτήν, θα τη λέγανε γύρω να μωρεί πίσω, εμεί τη δείξαμε. Σαρκίδε μα! Αμέσω από την και αμέσω από το Φεβρουστάν, ποιο σου είπε να εδώ, είσαι καστρομένη ορκία! Θέλω να πω ότι αυτή την κοπέλα στο Ιράν την ηπερασπίστηκε η κάτι και αυτό πρέπει να μα δείχνει το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Θέλω να δώσω πάρα πολλά σε κάποια μέλη του που με αφορμή αυτή την εικόνα και ό,τι στη Δύση κάνανε το πώ ότι σα μια τη στιγμή αναγκαστικά όταν έχω τους άλλους απέναντί μου μαχώ μαζί τους όπως έκανε ο Ζαχαριάδη με τον Μεταξά και όπως έκανε ο Στάλιν με τον Τζόρκιλ. Μόνο αυτό. Συγχαρητήρα από όλοι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρα και του κρατές του. Δευτεριά στην Παλαιστίνη. Πάνω από όλο αυτό είναι. Θέλει να γίνει αξίαρχο. Αν μπω στο ελληνικό FBI μόνο. Στρατηγό, υποστράτηγο. Αρχιστράτηγο, και... μου αρέσει η αρχή. Το αρχή σα αρέσει. Αν είσαι βιομηχανό ή επιφανή οικονομικό παράγοντα, ο Δέλβια θα σου ένα στρατιωτικό τίτλο. Mm. Όπω έδωσε στο Μητηλινέο, στο mm. Βελέντζα. Έχω και... χρόνο όμω. Εντάξει, είμαι μικρό. Μπορεί να γίνω. Ναι. Δεν θα έχουμε δέντια βέβαια mm. μέχρι να γίνω. Αλλά. Οκ. Okay. Δηλαδή είναι ένα καλό μήνυμα ότι προσπαθήστε όλοι να γίνετε Μητηλινέο και θα έρθει αναγνώριση. Πολύ ωρα. Ωραία. Και ο Καμένες αν θυμάσαι είχε ανακηρύξει Τα ξέρω το του τον Ιπάνο Κυριακόπλου Και ο Δένδιας τώρα του έδωσε προγωγή Ά, παράλογο. Το κράτος έχει συνέχεια Αυτό αυτοί, ναι, να ότι έχει έχει <ΣΣ> Έχουμε μια κυβέρνηση που έχει τελικά επιτυχίες και χέρι βασμού. Έλεος ρε παιδιά Το τελικά είναι όλα τα λεφτά εδώ ότι Έχουμε μια κυβέρνηση που έχει τελικά Γιατί υπήρχε μια αμφιθυμία Έχει δεν έχει Τελικά έχει και επιτυχίες Οπότε το έλεος έρχεται και κάθεται Τόσο ωραία πάνω σε όλα αυτά Βγαίνει ο Μπέος από το συνέδριο των δημάρχων κάτω στη Ρόδο Είναι δήμαρχος δεν το ξεχνάμε Και θέλει να μιλήσει λίγο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχήν, αυτοί δεν είναι αριστερά, δεν είναι προοδευτικέ δυνάμει. Είναι. Τι να πω, δεν θέλω να του χαρακτηρίζω. Και ξέρουμε, όλοι δεν με αρχίζουν του χαρακτηρισμού. Εδώ τον ακούσαμε, δεν θέλει να του χαρακτηρίσει. Περνάνε δύο δευτερόλεπτα. Εγώ ξέρετε την τοποθέτησή μου και τι απόψει μου για τον κύριο Κασελάκη. Όμω εδώ έχει δίκιο άνθρωπος. άνθρωπο. Αφήστε τον να επιλέξει ο λαό. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Ποια είναι η δημοκρατία, Μα ένα μάτσο κοπρίτε. Ανεπάγγελτη, τι να πω, δεν θέλω να του χαρακτηρίζω. Ένα μάτσο κοπρίτε, ανεπάγγελτη, και του στερείτε το δικαίωμα να κατέβει στις εσωκομματικέ σα εκλογέ. Τι να πω, δεν θέλω να του χαρακτηρίζω. Μίκη Μάο, καρτούν στα λένε στην Αμερική. Αυτά είναι. Ευτυχώ που δεν ήθελε να του χαρακτηρίσει του ανεπάγγελτους και του κοπρίτε και τελικά του χαρακτήρισε. Μπαίο. Λόγια του Μπαίου. Λαό τώρα, μέρο δεύτερον. Ναι, νάς. Δε... Αλλή, μόνο, είπα και εγώ. Λόγω που ο κόσμος εδώ, όπως έλεγε και η Στάρι, λαμπρέ, η Βουγιουκλάκη που έβγαινε στον αντένα, πήρε τη ζωή Λάσκαρη και έκλεισε θα... την... την εσωστρέφεια. Ποια! Οι Έλληνε είναι εσωστρεφεί, δεν μπαίνουν να τα δουν μόνοι. Το είπε η Ναι, ναι, ναι. Α, το... μάλιστα. Σου... Κάπω μου διέφυγε, δεν ξέρω. Email, θα Είχα... Είχα... Είχα... για να το δω, Είχα... δεν σε πιστεύω, αλλιώς, Είχα... να το δω. Ερώτηση απαντά όχι. Μόνος όταν πήρα απευθεία Λονδίνο, μίλησα για συμπορίε Είπανε, παίρνετε από την Ελλάδα, περιμένετε να σας συνδέσουμε έτσι είπανε. Και πού εγώ εγώ... Καίρο... Τον Πειραιά... Ναι, ναι, μίλησα. μίλησα α, μίλησα, α, μίλησα, α πού αλλού, Κάιρο, λογικό. Ήπανε, σας Ήπανε, ξέρετε, τα έχουν μεγαλώσει. Ε, τα... Ε, είπαμε να μιλάμε, αλλά μιλάμε και τέτοια. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι, ναι Έλα ρε, θα τα ανάβει απόλυτα καλέτσε. Συνάντηση που είχαμε τον πρόεδρο. Ορισμένε φορέ μπορεί να μοιάζει διαβολικό, αλλά γίνεται για καλό. Κάνει. Καλά. Σημαδιακό ότι βγήκε ο Τσίπρα. Σημαδιακό. Έρχεται ο Τσίπρα. Νάτο. Έτσι, έτσι. Ερχόμαστε από Δευτέρα. Τα βλέπει. Ναι, τά... βέβαια. Ο... Μόλι έπεσε ο Τραμπ, έπεσε και ο Τσίπρα. Έπε... Νάτο. Έτσι. Σημάδι. Θα σου πω. Κοίταξε. Σήνα... Χαίρομαι που το έχετε στο μυαλό σα και εγώ τάλε κουάλαι το έχω. Ναι, ρε, παιδί μου, στην απελπισία του ο κόσμο είναι να κάνει. Ελπιτ, κατάλαβε. Και άλλοι κάθονται τι να κάνει. Τον Αλέξη. Έλα, τι πραδογωτό. Το φάντασμα του ΣΥΡΙΖΑ... <συρίζα> Με θυμάσαι, ρε πούστη. Με θυμάσαι, είσαι. Έλα τώρα που κάνει. Αγνωστό μαλάκα, ναι. Ο Σιριζέο που είσαι τώρα, ε, που έχει πάει. Άκουλα, ρε Μαλάκα. Επειδή με το που ακούει με τον Τραμπ. Trump... Επειδή με το που ακούει εμφανίστη με Εγώ στο κλείνω. Ναι, ρε, μαλάκα, το κλείνω. Όχι, καλέ, έχω ανοσία σου, και τα, χωρίς... ναι, όχι, το, κάνεις, το, κάνεις. το κλείσει, οπότε, λέω, δεν να Δεν να το μαζί σου, ούτε, με σένα, ούτε με Μισό λεπτάκι, γιατί ασχολείσαι αφή τελικά. Αφή, Τώρα δεν είπαμε ότι θα σταματήσει να ασχολείσαι. Τι χάλασε. Με σένα, λέω δεν ασχολούμαι. Με μην ασχολείσαι ναι. με κανέναν, το. Ε, ναι, όχι, σένα και, με ε, ναι, όχι σένα και με το θύβιο. Θέλω να πω και για το μαλάκατο <σχει> <σχει> <σχει> μέσο των Έλληνα. Ότι μόνη διαφορά που έχει ο Τραμπ με το Κούλι είναι ότι ο Κούλι έχει αναχώματα στην δημοσιογραφία, στα κανάλια, στου θεσμού κτλ. Ο Τραμπ δεν έχει. Ο Τραμπ δεν έχει και πολύ, μα έχει. είναι το ίδιο ακροδεξιό κουλίκι τα Επίση, δευτερευόντω, δεν σε ακούω, ρε Δεν μπορώ να ακούσω το λαό τη παπαγια του θύμη μου. Άκουσα λίγο τώρα, έβαλα λίγο και λέει το τον και το σέβωνα το Κασελάκι. Αλλά ναι, για μην θυμηθείτε, σε Μαλάκη, εσεί εκεί πέρα έχετε κόψει. Καπίστε πολύ και εδώ τώρα. Μα ο Άδωνη το είπε, όχι εμεί. Ποιο το είπε, ο Άδωνη είπε ότι ο Τραμπ είναι ο ίδιο ο Κασελάκι. Το αντίθετο. Α, το αντίθετο, το ίδιο μου κάνει. Ο κύριο Κασελάκι εξελίσσε τον Έλληνα Τραμπ. Το είπε ο Άδωνη αυτό, ε που βαλάκη κατάχει παράλεια. Τέλο παραμένεις. Λοιπόν. Κάντε για αυτό έκλεινα. Πάτε καμέσω μαλλαγή. Μα έχει το καϊμό του με το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Αντί να του συμπερασταθεί να του χτυπήσει λίγο τον νόμο στην Ο αποστόλη συμπεριφέρεται έτσι το σύντροφο εδώ από τον ΣΥΡΙΖΑ που δεν ξέρει πιο ακόμα θα είναι σήμερα και τι ακριβώ θα γίνει από Δευτέρα. Έτσι σας αφήνουμε με, αυτό το, με αυτή την ευχή να πάνε όλα πάρα πολύ καλά το τριήμερο, να είναι μια άλλη μέρα τη Δευτέρα, γιατί όπω κάθε Παρασκευή λέμε το για τέτοια ώρα περίπου, έχουμε τις παραγγελίες σας ή αφιερώσει σα σας, μας πάνε στις διαφημίσεις, αμέσως μετά Γιώργος Πιέρος. Τα υπόλοιπα λοιπόν, Δευτέρα, για.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 Ωπα, έλα ρε παιδί μου. <laughs> έλα, τι έγινε. Καλά. Πώ και ότι με την πρώτη, μπράβο. Εντάξει, τι ήθελα να πω τώρα. Άκουσα αυτό το τύπο από την Αλεξανδρούπολη. Ρε. Τι δοτικάρα τρελή ήταν αυτή. Τι ήταν, ρε. Η Τι είπε, δεν θυμάμαι. Εν το προσώπο Α, ναι. του Μητσοτάκη. Λοιπόν, θέλω παραγγελία. Δώσε, πέστε. Λοιπόν, ο τύπο από την Αλεξανδρούπολη με τη δοτική του, εν το προσώπο και καπάκι από το. Πού δεν είναι. Υπουργόνε και μάκε. Ναι, ο Βοιατζή. Εν το τηγανείο ή και φταίδε. Διότι για να κάνει κυβέρνηση. Χρειάζονται πολλά προσόντα. Τα οποία όλα αυτά τα προσόντα τα βρίσκει εν το προσώπου του Κυριάκου Μιτσοτάκη. Ε το τηγανείο του, μετέφερε! Του τε στην υπέρπεσε! Είσαι τέτοιο φάρμακο! Και καπάκι τον κυριπαντελή. Γιατί λέει εν το προσώπου. Οπότε τον κυριπαντελή από τι Κακομίρα. Που λέει τα προσώπατα είναι προσώπατα. Εντάξει. Ε, γινω... Και Μιτσοτάκη forever. Εγώ αυτό... βέβαια ζω στην Αγγλία εδώ και 9 χρόνια. Αλλά να είναι καλά. Γι αυτό. Γι' αυτό να είναι καλά, επειδή ζεις στην Αγγλία. Όλα αυτά τα προσόντα τα βρίσκεις εν το προσώπο του κυριακού Ιτσοτάκη. Τι αξία να έχουν τα χρήματα μπροστά στα προσώματα. Του κυριακού Ιτσοτάκη. Εν το προσώπο. Τα προσώπατα είναι προσώματα. Η Κασελάκη, αναφερόμενο στον φαπόντι που έτρωγε, είπε να βάλω το αριστερό μου εδώ πέρα πρόσημο. Έλα να βγάλει το πρόσημο και να βάλει το άλλο. Ναι. όπως είχατε κάνει και με το αριστερό αρχηγείο του Τσίπρα. Αχα. Και να επισημάνω ότι το αριστερό μου το δαλένει. Αρχι... Είναι μια χαρά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και κόλλησε το με το Στέφανε. Σε περίμενα που λέει Βουλγιουκλάκη στη δασκαλέ μου το ξαναφανιά. Και ό,τι άλλο σε Στέφανε βρει, εσύ θα τα δέσει πολύ όμορφα. για την Παρασκευή το θέλω. Τα πω Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σε αυτό.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 <στολί> Γεια φορά. Καλή δουλειά με υγεία, εύχομαι. Να ζητήσω για την Παρασκευή μια αφιέρωση τύπου Inception. Ναι, έχει την ταινία. Ναι. Τι εννοώ. Είχε βγάλει στον αέρα ένα παγιάννα που σου ζητούσε μια με του μαγκίνα. Τη λέγε του μαγκίρα. Θα βάλει αυτόν και επειδή μέσα με του μαγκίνα είχε τον πειράλ, θα βάλει και τον πειράλ στη συνέχεια. Ακραίο. Είπαμε, είπε τύπου Inception. Ναι, ναι, Από αυτόν τον άλλο. Αυτό για την Παρασκευή, τα φίλιά μου. Αυτό ήταν, έλεγε. Αναψυκτήριο μαγείνα. Καφές toast, biral. Ποιο είναι ο εκεί, σε παρακαλώ πάρα πολύ για αυτά τα σπορτ μπάζετε και ιστορίε στον Εγώ Εγώ Εγώ, Μπότσι. Είναι, ονομάζομαι κόσμο τέλο πάντων εισαγωγία του πυράλ Λοιπόν θα σε παρακαλέσω να μην ξαναβάζει να μου το σπούλι και του μαγίνα με τα πυράλ α πούμε και τα λοιπά μαζί γιατί αφού το έχει το να κτίριο τι να κάνουμε τώρα φίλε εισαγωγιά. Δεν θέλω τώρα να ξαναβάζει εκεί τον πειρά, σε παρακαλώ πολύ γιατί και τέλο πάνω γιατί τι το κάνουμε γιατί μα το λεύσει εσύ. Να χιάστηκα. Που μιλά και δεν μιλάω τα ξέρει. Στον εισαγωγή του πειρά. Λοιπόν, λίγαμε τον πειρά για να μην έχουμε ρήγορα τράβα, εντάξει. Όπα φιλαράκο δεν το πάσκαλά. καλά Ακούω λίγο να σου πω το ανακατή Θα σου τραβήξω είχα, τα μαλλιά τριχαρί χαρά μου Να πά' να κατουρίσουμε στον πυράλ σου. να κάνω? στον πυράλ σου. μα*** καμπυράλ, ξέρω πως είναι. ποιο Ο Τζένι Μπότσι. Αμα σε κα***ν σου πω, Τζένι τον πυράλ τα κάνει κολλήθεις και το άλλο αυτό που λένε στο Τσίπρα ότι έλα Αλέξη και σήκω Αλέξη πως του λένε τράνα Αλέξη θέλω να κολλήσει από το πολυτεχνίτη και ρημοσπίτης σίκορε ρε τρίφωνα κουνιέται ο τρίφωνα σαν τερε, τρίφωνα αυτό. Έγινε. <Κι> Είσαι κούκλος το ξέρω. Φίλια, και τσαχπίνης. Γεια. Γιζνα γιζνα φίτσου ο γόρι μου. Σήκω ρε τρίφωνα σήκω παιδάκι Μη φοβάσαι Θα Σήκω πάνω θεμά σε μπουξεράφικες, χλεμπονιάρι και Δεν τα πίσω! Εδώ δεν είμαι πού να πάω. Δεν πίσω! Αμ' σάλεψε λίγο ρε Τρίφωνα, για σ' εδώ να σαλέβεις σε τι, τον κόσμο Αλέξη σήκω πάνω και Αλέξη. προχώρα Ρε λες να πέφτουνε, όχι γι Αμ' σήκω το λοιπόν ρε έσχος της Πλατανιάς, σήκω νε πάνω Αλέξη Αμ' αν εδώ για ξάπλε Τρίφωνα, γιατί δεν καθώσουνε καλύτερα στο χρεματάκι σου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 Σκοθέστεν εσύ πόσα τώρα η μέρα γίδεται καλό Απέσατερτε και σαπίνα σκοθέστεν έρθεν ο καιρόν Ένα τώρα αβουτώ η μάχη ασολέν το Ιστερνόν to Internazionale, nie masz do zagliton. To Internazionale, nie masz do Μια αφθέρωση για την Παρασκευή μπορώ να κάνω. Για yeah, yeah. Λοιπόν, θέλω το ρεπορτάζ του Γιώργου Αυτιά από τη Λαϊκή των Βρυξελών μαζί με το τραγούδι του Δήμου Μιλωνά είχα πάει Λαϊκή. Το Σάββατο μπορείς λοιπά. Το Σάββατο μπορείς, όχι, όχι. Όχι αυτό, θα το βρεις, είναι ένα άλλο που λέει που σου να καλέ που σε πήρα αυτοβόρες. αν ναι, και δεν ήσουν εκεί, είχα πάει λαϊκή, μπράβο, ναι, ναι, έγινε. Τι λέτε, Εδώ στην κεντική αγορά των Βρυξελών βρήκαμε λάδι με σαρά, 750 γραμμάρια, 15 ευρώ. Εδώ οι ελιές, 20 ευρώ το κιλό Οι τσακιστές ε, ελιές Κολοκύθια του Εκείνομαι του χάρη το διπλωμένο που ήταν στο κλεμμένο το αμάξι, ρε, με το Λευγέ. Δεν το θυμάμαι. Μας τώρα δεν θυμάμαι. Τώρα δεν λέει, <συσίλω> λευγέ, έχεις αφήσει τη Λευγέ που να έχει κάτι πάνω και θα μου ψάχνω εγώ τραγούδια. Δεν το ξανακάνω σε ότι το Του Κώστα Τουρνά είναι το τραγούδι Ζών Ανέ. Το... δεν το ξανακάνω στο πιάνκι Βάτω ρε το τραγούδι ρε Άντε βλαχώ δεν μπορώ να μιλήσω γεια Απ' το στασμό 9, 84 Αφιερώνουνε τραγούδια του 60 Σου Κι αν να βγεις σου σφυρίζω Κι εγώ που και 84 Τι πλώνο να γίνει, Μεγαλώνει. Δύσκολο και δεν δεινές Μην είσαι τόσο φυαστή και όρεξαν. Σα βλέπω και ρε φύζομαι. το Και στο ε, Δεν το ξανακάνω, yeah, yeah. Ποτέ ξανα, ποτέ Καμίσου. Ναι. Γεια σας. Γεια σου, Απόστολε. Ε, κοίτα, αυτή τη στιγμή ακούω το φήμιο που μιλάει για του εποχικού πυροσβέστε και λέει πολύ συχνά τη λέξη Το κράτο δεν έπρεπε να κάνει αυτό. Το κράτο, το κράτο. Λοιπόν, θα βάλει για την άλλη Παρασκευή, αν σε και μπορεί. Το τραγούδι και αποσπάσματα από αυτό το τραγούδι. Τι περιμένουμε κι εμεί νητή. Όταν σπάει μια πόρτα, όταν παραβιάζεται ένα νόμο, πρέπει η αστυνομία να εφαρμοζεί τον νόμο. Για και ε, δεν γίνουμε για... Ουγγάντα το κράτο το το και κοινωνικά. Σαλαιό να Το κράτο δεν καταλήγεται! Τελεία! Το κράτο Αποστόλη, καλή βδομάδα όλα να και δεξιά. καλή βδομάδα ρε, man. Λοιπόν, παλικάρι για την Παρασκευή. Θέλω ΣΥΡΙΖΑ. Πα, πα, το α. Σας ξεκινάει χαμηλά. Ναι. Θα βάλει λοιπόν που όλοι είναι χαρούμενοι με του συνέδρου, που όλοι έχουν νικήσει. Του βάλει που όλοι έχουν τι συνέδρου και θα βάλει από το Χάρι Κλίν εκεί που λέει και βγήκαν όλοι νικητέ και χάσαν όλοι οι άλλοι. Καλά, μεταξύ αυτό θυμίζει είναι χειρότερο και από φοιτητικέ εκλογέ. Είναι α, αυτό α, που δε. κερδίζει η ΔAP μόνο. Τι, αλλά το λέει μόνο η ΔAP. <laughs> Μα το μουρνήσει κυριολεκτικά. Αλλά όλοι ξέρουμε ότι κέρδισε προσπουδαστική. Ε, αλλά η ΔAP λέει α, ότι κέρδισε. Τέλος, Mm. Λοιπόν, το ένα, αυτό... Τα δύο τρίτα των συνέδρων Είναι με τις απόψεις της πλειοψηφίας Από εκεί και η πέρα και η άγαπο, τα το έχω δει. Έχετε ίδιο. την πλειοψηφία Έχαμε... του συνεδρίου Βεβαίω και την έχουμε Είμαστε πάνω από δύο χιλιάδες Σύνεδροι στο επικείμενο συνέδριο Ο κύριος Κασελάκης Τα αποτελέσματα τα οποία έδωσε Είναι χιονισμένα, είναι ψεύτικα Με mm. ποιο σκοπό να δημιουργήσει μια εικόνα Ότι έχουμε την πλειοψηφία Και τα λοιπά και τα λοιπά Και όταν θα ψήσω φαν άμα κι αντίθαμα παράξενο μεγάλο ε όλοι οι νικητές και χάσαν όλοι οι άλλοι. Έγινε. <συγλώνα> <συγλώνα> <συγλώνα> <συγλώνα>